τι με τα καλά νέα. <Το> Πρέπει να το νιώσουμε βαθιά μέσα μας. <Το> Πρέπει να το νιώσουμε βαθιά μέσα μας. <Το> ας το αναλογιστούμε και ας το κάνουμε. Μέρα που είναι σήμερα. Τσικνοπέμ, τι λέγονται αυτά τα πράγματα. Γιατί τι είναι αργή, τέτοιο. Δεν ξέρω, Ξυκνοπέμπτη. Όχι, τη θρησκεία. Όχι, κάτι λέγονται, άλλο. Κάτι άλλο, ε, κάτι άλλο είναι των Αποκρεών. Στον Αποκρεών έχουμε καφρίλε, λέμε. Πρωθυπουργό Καφρίλε. Τι είναι αυτά που λε. Θέλω να πω, μπορούμε πούμε και γαμοτράγουδα. Είναι των ημερών. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη δεν είναι τα γαμοτράγουδα. Την άλλη. Η άλλη είναι η κανονική. Η άλλη είναι η τελευταία Κυριακή. Σα Αποκριά. Ναι, που λέμε. Τριήμερο. Ναι, Το καλό με την πανδημία ότι δύο χρόνια έχουμε γλιτώσει τι απόκρε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το πέ, πέρασαν έτσι. Όχι, να Όχι, να πάνε τα στα άρματά σου να αντιθεί και το γλίτωσε. Έφυγε Το κάψιμο το γλίτωσε. Του, του καρναβαλιού, ναι, ναι, μπράβο. Του καρναβαλιού. Γι' αυτό ευτυχώ γλιτώσαμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα τον κάψουμε. Θα τον κάψουμε. Εναι. Οπότε εδώ ο Πρωθυπουργό μα είπε τα καλά νέα. Πολύ καλά νέα. Γιατί τα καλά νέα δεν είναι ότι η γενέθλεια του Πρωθυπουργού. Σε λίγο θα πάμε. Δεν είναι να το γιατί ξεκινάμε με άλλα. Γιατί ήταν δήλωση πρωινή, την έκανε σήμερα το πρωί αυτή, αυτή τη δήλωση. Ε, πάντα τα φράση είναι. Όχι, η πρωινή που λέμε. Τη πρώτη πρωινή. ώρα την έκανε. Ναι, αυτή ναι, τη δήλωση ναι, ναι, αυτό. Και επειδή το είπε ο Πρωθυπουργό, είναι σαν σύσταση, προφανώ και για την πανδημία και για όλα τα υπόλοιπα και θεωρούσαμε σκόπιμο να το προτάξουμε. Θα μα μπει βαθιά, είπε. Κάπω έτσι τώρα, δεν θυμάμαι. Α. Πού είμαστε σε σχέση Πώς με αυτό. Αμίγει στα παν... Πανεπιστήμια, η Δημοκρατία εννοεί. Ναι, προφανώς Για το παϊδάκι το βράδυ, ξέρω Πού θα μπει το παϊδάκι. Πού Πού λέει ο Πού Ε... Όπω έλεγε και στην ταινία, δεν, σε, δεν έφαγε στο αρνί. Σε έφαγε το αρνί. Μπράβο. Στον Αντωνάκη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στον συνάδελφό του. Το φίλο του, μάλλον. Ναι, του Αντωνάκη. Ναι. Πού είμαστε στην πανδημία, πού ακριβώ είμαστε, έχει καταλάβει. Στι επόμενε δύο εβδομάδε που είναι κρίσιμε. Ναι. ναι. Από πότε ξεκινάει. Ναι, σήμερα είναι τα μέτρα. Οι επόμενε Ο... Ο... Ο... Ο... Ο... δύο εβδομάδε είναι κρίσιμε. Και πήγε ένα χρόνο έτσι. Το ξέρω. Με διβδόματα. Τι πράγματα Πριν 20 μέρε δεν είχε πει ότι είναι το τελευταίο μίλι. Ο Πρωθυπουργό. Πώ κάναμε... Πώς μετράμε τα μίλια Ναι αλλά ήρθε lockdown άλλο ε, Στο ε, προηγούμενο lockdown ε, Που ρε, ήταν παιδί, επί παιδί, ενός ήταν άλλου lockdown για το προηγούμενο lockdown Άλλο αν αναζοποιρώθηκε το πράγμα Πάντως ε, είναι το νέο μίλι Ο Πρωθυπουργό μας Σήμερα το πρωί πάλι Μίλησε για το κάνει αυτό το παιχνίδι Το τέλος της αρχής Και τα λοιπά, mm. είμαστε στο τέλο τη αρχή ναι. του τέλο. Τη επόμενη το... να προσέξουμε. Σα πω για το και ναι, γιατί έχει πει και τα δύο. Πριν 20 μέρες είπε το ένα, mm. θα ακούσουμε πιο, και σήμερα το πρωί είπε το άλλο. Είμαστε στην αρχή του τέλους Είμαστε στο τέλος της αρχής. Είμαστε στην αρχή του τέλους. Είμαστε στο τέλος της αρχής αρχή του Πρέπει να το νιώσουμε βαθιά μέσα μας. Στην Αττική δεν είναι πια στο κόκκινο, είναι στο βαθύ κόκκινο. Κεράμιδο κανέλο κοραλό κόκκινο. Η -κόκκινο που κάναμε χθε ένα tweet. Έκτακτο. Ναι ή το άλλο που γράφεται σήμερα Δεν είναι τυχαίο που είπε θα μπει βαθιά μέσα μα Και πήγαμε σε βαθύ κόκκινο Ναι Άτα. είδες πως συνδέονται όλα μαζί Και δεν είναι ότι λέει ο Κυριάκος θα τα πει το τι κάτι Τι πειτικό, όποιος αρχής, τα γράφει είναι το αυτό, είναι αυτό. Και στο πάει φιλέξον. μετά ο Κικίλιας που δεν υπάρχει επεξεργαστής Κατεβάζει τι τον το το μπακαλιάρο <laughs> αμάσιτο <laughs> Και λέει κάτι παρόμοια <laughs> Τα ίδια χωρί επεξεργαστή με άλλο ηχόχρωμα Και έρχεται μετά ο στα λατινικά. Και Α, το λέει που επίσης δεν έχει επεξεργαστεί και Να πει και είναι... το λατινικό <μ>... Δεν έλεγε την άλλη φορά Δεν έβγαλε ο τέτοιος, έχει βγάλει χάπη ο βελόπουλο το λατινικό Όχι ακόμα Δεν έχει το λατινικό, μήπως πέριν ο Το χολυπών είμαστε τώρα Το χολυπών το... δεν μ' άρεσε γιατί δεν είναι χολικόν Γιατί είναι χολυπών. Το τέλο πόνος, πόνος, α, δεν είναι κόνος, είναι πόνος. Αυτό που νιώθουμε είναι πόνος. Α, χολυπών. Πόνος. πόνος μέσα μου, βαθιά που λέει ο Μητσοτάκης. Ναι, αυτό ήταν και περιοδικό παλιέ. Ποιο. Που έβγαζε χολύ για διάσημους, το χολυπών. <χει> <χει> θα μπορούσε. Να, να θα μπορούσε. <χει> να λέγεται έτσι, ναι, όντως, χολύ για διάσημους. Ωραία. Έχει καταλάβει τι γίνεται σήμερα με τι μετακινήσει. Όλα καλά, άδειασαν οι δρόμοι. Πόπο, σαν του προηγούμενου Μαρτίου, lockdown έχουμε. Ξέρα, οι θυμονιέ θα περνάνε τη συγκρού. Άλλο πράγμα. Ναι. Φοβόμουν να μην πατήσω καμιά και η μηχανή. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε. Μαγιστάσουμε τα μαξιού. <laughs> <laughs> η μηχανή του μαξιού. Yeah. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, να εξηγήσουμε για να βοηθηθεί και ο κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει. Έξω? Τι είπε ο Χαρταλιάς χθες, τι ανακοινώσανε αυτό το ύφο να πει. <laughs> Δεν είπε πολλά, που είπε... ένα δεκάλεπτο. Ναι. Να πάμε να ξεκινήσουμε με τον κωδικό 6. Τι κάνουμε κώδικο... με το 6. Τι κάνουμε με να το δούμε, ναι. το SMS 6 τώρα, που αφορά σωματική άσχηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο. Δεν θα μπορεί δηλαδή κανείς σε όλη τη χώρα να στείλει κωδικό έξι και να πάρει το αυτοκίνητο με το σκλέδα του προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή για να θλιθεί να βγάλει βόλτα στο κατοικίδιο. και δεν σκέφτηκαν η άχρηστη πώς θα πάει να κάνει ποδήλατο στην Πάρνηθα ο άλλος. Μα τι θυσιάζει αυτός, αυτός, λέω. για το λαό του. Αυτό να Ημέρα γενεθλίων Μέρα που σήμερα γενεθλίων. θα μπορούσε γιορτινά να πάει να κάνει. Μα να κάψει στα, στα βασιλικά κτήματα, να κάνει ένα πικνίκ, κάτι, τίποτα. Μα να την κάψουμε, κα... να ψήσουμε εκεί να που μπορέσει. Να ψήσουμε, να <σχερνάει> φέρει ένα λάθη. Πού είναι εκεί, Βλέπω ένα πικνίκ. Πάμε! Ομό. Δεν Δεν χέρι, θα του Γδάρτο! Γδάρτο! Λοιπόν, δεν θα μπορεί να πάει να κάνει γιατί αυτό τότε είχε αρχίσει. Αυτό με το 6. Ε, δεν πολύ ίσχυε. Δεν το είχαν πει στην αρχή. Λέγανε εντό κοντά στο σπίτι και ναι, τα λοιπά. κοντά η σηκία, Και δεν φαντάζονταν κάποιο να πάρει τα μάξα, να πάει στην πάρνη, θα ξέρω εγώ από την Καλιθέα. Μετά. Με το που πήγε ο Κούλινγκ. Πήγε ναι, ο Κυριάκο <laughs> πάνω, αναγκάστηκαν να πούν ότι αυτό ίσχυε. Ναι, ναι, ναι. Απλά και δεν ήρθαν να... να το πούμε. Ναι. Τώρα ήρθαν να το μαζέψουν αυτό με το 6 και απαγορεύεται με αυτοκίνητο να φύγει από τα πατήσια να πα κάπου να βρει πράσινο. Γιατί δεν υπάρχει πράσινο στα πατήσια όπω ξέρουμε. υπάρχει. Έχει ένα παρκάκι και στον Ισάπ κοντά θυμάμαι. Αυτό τι είναι, πέντε πέ, πέ, δέντρα Δεν είναι πράσινα <laughs> ναι, ναι, ωραία, Και εντάξει, εκτός από αυτό Έχεις τον Αγιο Λευθέριο, πατήσεις αν, τον Αγιο Να πας τον Αγιο Λευθέριο, έχει εκεί να πάρει κοντά στον Ισάπη Ωραία, στην πλατεία Βικτορίας Έπαιρνα το τρένο παλιά κοίταγα <laughs> Ναι, ναι, ωραία Στην πλατεία Βικτωρία δεν έχει καθόλου πράσινο πάντως Εκεί yeah, στην yeah, Πέρεξ yeah, yeah, Στη Μιχαήλ yeah. Λέ, Λέ, <laughs> Βόδα. <laughs> έχεις λίγο, είναι μαύρο, εντάξει, στην <laughs> πράσινη ξεκίνησε. Oh, Συνέχιζε yeah. λίγο <laughs> μαύρο που ήταν <είναι> πράσινο. <laughs> λοιπόν, εκεί οι άνθρωποι αυτοί απαγορεύεται να, να πάνε πράσινο. Δεν έχει στη Μιχαήλ Βόδα. <laughs> Καμιά <Καρακάς laughs> στη Μιχαήλ Βόδα πα να πα <laughs> γαλακτοπούρεο. Δεν πα για το πράσινο. Πού έχει γαλακτοπούρεο. Κοσμικό είναι. Είσαι σίγουρο. από τα κοσμικά είναι εκεί. Ναι, ναι, Μιχάλη Βόδα είναι κάτω, ρε, ελεύθερη. Φικτορία. Έχει Μιχαήλ Βόδα και εκεί που σου λέω. Πόσου Μιχάλη Βόδε έχουμε. Από εκεί ξεκινάει. Τόσο μεγάλο. Γιατί η Θεσσαλονίκη. Η Κωνσταντινούπολεο. Ορίστε. Η εθνική που ξεκινάει από η Θεσσαλονίκη. Από πού ξεκινάει. Πολύ μεγάλο δρόμο. Να δρόμος. ορίστε. Λοιπόν, να μείνουμε στο έξι. Είπε ο χαρδαλιά. Δεν το λέγανε Μιχάλη Βόδα. Ναι, έτσι. Έκανε καριέρα βγόδο. Στον πίνακα. Λοιπόν. Ε, το σπόγκο που λέγανε το ε, είπε ο ε ο ε ότι θα πηγαίνουμε μόνο με τα πόδια Απαγορεύονται αυτοκίνητα. Περίμενε. Όπου θε, δεν είπε κάτι τέτοιο. Όχι, λέει... έχω πάω. Μπράβο. Ξεκινάω από τα παντήσια, πάω, Σε Αυτό ναι, αυτά δεν, αυτά υπάρχει. Όντως, όντως. δεν υπάρχει. Όντω, δεν υπάρχει περιορισμό. Αλλά το ανακοίνωσε χθε με ύφο. Το γνωστό ύφο. Τσαμπουκά, το μαγιά, σερίφη κτλ. προστατεύω. Και ναι, και... Ναι, τα μόνο καμιά και ευχή Γερμανικα δεν είπε στο Μόνο καμιά δεν Θα σα κάνω αυτό. Ε, πριν ε, ε, μερικές μέρες στις 10 Φεβρουαρίου για το ίδιο θέμα, ναι, τι για τις μετακινήσεις, είχε πει ο Χαρδαλιάς. Όσον αφορά τις διαδημοτικέ μετακινήσεις για χρήση του SMS με κωδικό 6 που αφορούν στην ατομική άσκηση θέλω να τονίσω ότι αξιολογήθηκε ως μέτρο και τελικά δεν απαγορεύονται. Πρώτον διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στην εφαρμογή του και στον έλεγχό του και δεύτερον διότι αυτό θα ήταν μια ταξική επιλογή σε βάρος των μα. που ζουν σε πυκνοκατοικημένες ή λιγότερο προνομιούχες περιοχές, χωρί άμεση δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους πρασίνου, άθλησης και αναψυχή. Τότε, πριν ναι, 10 μέρε είχαν πει ότι δεν είναι σωστό να επιβάλλουμε αυτόν τον περιορισμό, γιατί περιοχές όπως τα Πατής και Πλατεία Βικτορίας και και, και ε, δεν έχουν πράσινο εκεί, άρα πρέπει να πάρουν όχιμα να πάνε παραπέρα, να βρουν λίγο πράσινο, να πάρουν ανάσταδελος στην νησίδα, Σε ένα δάσο, σε ένα πάρκο, σε κάτι παραπάνω. Δεν είναι ηλίου πολύ όλε τι περιοχέ με το Λες που βγαίνει απέφερε. Αυτό Γι' αυτό ξεκίνησε <laughs> όλο. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. <laughs> Τότε ήταν ταξική επιλογή. Χτε δεν ήταν ταξική επιλογή που του απαγορεύει, του αποκλείει και του κλείνει μέσα. Ειδικά σε αυτέ τι περιοχέ. Και του κλείνει μέσα. Μεσ... Μεσότατα. Μεσα από χιλιάδε να περπατήσουν. Πηγαίνει όπου θέλετε, είπε. Με ξυπάρνηθα. Με ξυπάρνηθα. Θέλω να πω, με στην ηλικιότητα τη συνολική των μέτρων, που έχουμε τρελαθεί όλοι και δεν δίνει και κανείς σημασία με αυτά και με αυτά. Ε, πια έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα. Ε, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν κοντά τους πράσινο, δεν μπορείς να τους απαγορεύεις να πάνε. Είναι ταξική, κοινωνική... Κοινωνικό ταξικό ρατσισμό αυτό που λέμε. Καλό, καλώ ήρθε, ω όπα, έχουμε ταξικότητα. Μα οι και... ίδιοι λέγανε προχτέ ότι δεν πρέπει να, να γίνει. Τώρα λέει, ο Χαρδαλιά το είπε. Για το ότι θα πάρει στο σοβαρά του Χαρδαλιά. Αυτός... Βλέπει να τον παίρνει κάποιο στο σοβαρά του Χαρδαλιά. Αφασίζει μόνο για να θέσει μέτρα. Ποιο θα τηρεί. Βλέπει να τα τηρούν. Δεν είναι σωστό, δεν παρακινώνω. Εννοείται, τα τηρούμε τα μέτρα και όπω είναι το πρωί, από τι το πρωί που έγινε έξω. Δεν τα τηρεί Αυτό που κάναν τα Σαββατοκύριακά, α πούμε. Θα τε, τέλειωνε στις 6 ώρα. Κερδίσαμε μια ώρα το 7. Λε κινήμα να μα το πάρτε. <laughs> θα γυρίσει. <laughs> έλε μια ώρα, μια ώρα ακόμα. θα γυρίσει. τηλέφωνο μια ώρα να καθίσουμε. Θα γυρίσεις 7. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και έκατσαν σκέφτηκαν οι παράγοντε. Παιδιά, οι το 6 είναι πολύ αυστηρό. 7. Ε, ε, το 7. Άπλας. Και Άλλη θα, θα το τηρήσει κανείς Το 7. ήλιο όπως Όπω τηρήσαμε το 6. Με τέτοιο ανοιχτόνι γι' αυτό. Αφενό. Ναι, ωραία. Και άμα έχει τέτοια το ήλιο. Πρώτον στριμώχνονται στα σούπερ μάρκετ όλοι. Γίνεται χαμό και όλοι οι Λιούπολοι ήμασταν στο σπίτι. Καθαριστικό κόσμο. Δουλεύει τι καθημερινέ. Σάββατο, το πρωί. Προφανώ. Δεύτερον, πάνε στα σπίτια, μαζεύονται και κάθονται μέχρι τι 5 το πρωί. Σάββατο είναι, δεν δουλεύουμε, θα μαζευτούμε το βράδυ. Έλατε δεκάτομα να κάτσουμε να δούμε μια ταινία, να φάμε Κάτσ, δεν ξέρω εγώ τότε. Και μετά λέει διασπορά του ιού στα σπίτια. Σοβαρά. Δηλαδή, τι λεφτά τι μπορεί να κάνει. Γιατί πρέπει να φά και να δει ταινία. Γιατί όλο λέμε το συνηθισμένο ότι θα φάμε. Έχουμε κόβιτζ. Εντάξω. Έχουμε δε μέτρα προστασίας. Έλεγες. Α, γι' αυτό? Ναι. Ε, καλά, με τη flexi δεν, δεν λέω έτσι τώρα, είναι απρόσεκτο. Προφανώ με flexi-glass και με μάσκα. Προφανώς. Άλλο μάρτιο μάσκα, σα δω μαζί Μάσκα όμω. Διπλή. Κάν, αυτή κάνει ναι. δουλειά, έχω ακούσει. Ναι. Και, και δω του τα COVID test, και δω του από εδώ, δω του από εκεί, δω του, του το κινέζικο COVID. Το κινέζικο. Και πήδα μου τη μύτη και πίδα μου τα πια ολομπάρτα. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο θέλω στα σοβαρά, να, σε παρακαλώ Βεβαί. πολύ. Βεβαίω. Γιατί <laughs> είναι πέρα από τον κωδικό έξι που τον αναλύσαμε, το συζήτημά. Είναι ο άλλο κωδικό mm. και αυτό που επέβαλαν. Τελειώσαμε χθες, το 6. Το 6 τελειώσαμε. Ταξικό, Ταξικό έτσι, εντάξ... ταξική κοινωνία. Okay, δεν περιμένουμε ναι. κάτι άλλο. Σιγά. Ε, είναι τα 2 χιλιόμετρα που είπε ο Χαρδαλιά 2 χιλιόμετρα από το σπίτι είναι λίγο φλού Πώ το ανακοίνωσε χθε ο Χαρδαλιά. Στο SMS2 που αφορά σε μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτη ανάγκη, δηλαδή σε σούπερ μάρκετ, μινι μάρκετ, όπου, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή του. Εφιστούμε την προσοχή ότι η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντό του δίμου, είτε σε απόσταση έω δύο χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικία. Λοιπόν, λέει δύο χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικία. Ο στην... τόπο κατοικία είναι ο Δήμο. Σε που μάρκετ. Στην εκάλι εντό δύο χιλιομέτρων δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν χτυπήθηκαν από την καρκένα. εκεί έχει κακοχέσει μια επανεκτή από την άλλη. Δε. Πέρα Δε. από την εκάλ που είναι Άσαμενο. και αστείο. Αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Σε ένα χωριό τη καρδίτσα, εντό δύο χιλιομέτρων έχει 8 πρόβατα και πέντε. Έχει τίποτα. Να φας, <laughs> έχει να φας, δηλαδή, Άρα έχει να φάσει. Όποιο είναι νουνεχεί και σοβαρό, mm. δεν κάνει αυτή την ανακοίνωση. Δεν λέει, δύο δεν λέει δύο χιλιόμετρα από το σπίτι. όπως και να Δεν λέει από το σπίτι. έγραφε χθες ένα στα δύο χιλιόμετρα που μένει επαρχία, αλλά στα δύο χιλιόμετρα που μένουν είναι χρωματοπόλιο. Θα πάω να φάω, λέει. Μήνιο. μήνιο. <laughs> <laughs> <του κόχρωμα. laughs> Τι θα πάει να ψωνίζει. Στην ένα αλλιώ Γιατί αυτό αφορώ την Ελλάδα, δεν είναι Αθήνα. Για δε την Αθήνα τώρα. Που λένε για, το, για, για όλα αυτά που σου λένε πίνει νερό για τον βάλει μήνιο δεν σκουριάζει. Ναι. Με τόσο νερό Όλοι ξέρουμε ότι το Παιδεύει Βένιο κάνει πολύ προστατεύει καλό Προστατεύει το νεφρά Το Μηνικόν <laughs> Σύμφωνα με τον Βελόπουλο κάνει πάρα πολύ καλό Ας έρθουμε όμως στην Αθήνα τώρα Γιατί λέει δύο χιλιόμετρα από το σπίτι. Νομίζω πρέπει να ανασκευάσουμε. Φοβάμαι ότι είναι κόσμο που το πιστεύει. Πιο απ' όλα. Κομινικών και όλα αυτά του Βελόπουλου. Προφανώ 400.000 το πιστεύει. 400 όχι, ψήψαν, ενώ, και, αυτό λέμε, και αυτό που λέμε. Ένα το Λίγο, να... Ναι, ναι, ε, ναι, το ναι, ναι <laughs> Άμα το πιστεύει, να το πιει. Ένα φίλο μου είπε πολύ καλό. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Κάνει, ε! Αλλά μην το πει παραπέρα. Όχι, όχι. Ε, μεταξύ μα να μείνει. Και oh. των νευτικών, έχω ακούσει. 10 το κουνεπίδη. <laughs> Υπό τραμ για τη χλωρίνη πέθαναν κάτι εκεί στη λίγα. θα, πέναν. Λάνα, Λάνα, θα, θα πέθαναν. Τι να πει, τα κάνει η αόρατα κι αυτή. Ή πιαν χλωρίνη, επειδή το είπε ο πρόεδρο του. Θα μου πει, είχαν ψηφίσει αυτό το πρόεδρο. Μήπω <laughs> πιαν με άρωμα λεμόνι και του έκοψε. Όχι, <laughs> <laughs> την κανονική, την καθαρή. <laughs> να το φτιάξουν. Αυτή κάνει για τον κορονοϊό, οι άλλη δεν κάνει. Λοιπόν, λοιπόν. Να έρθουμε εδώ στο χαρδαλιά. Υπό χαρδαλιά, δύο χιλιόμετρα από το σπίτι. Σε σταματάει ο αστυνομικό. Κόπα. Α κάνουμε το σενάριο. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και είσαι 2 χιλιόμετρα, 150 μέτρα. Πώ το μετράμε, Πώ το, το μετράμε, <laughs> Πώ το μετράμε? Πώς μετράμε, Σε ποιο <laughs> θέμα είμαστε. Πώ μετράμε, Πώ μετράμε. Θα πάμε θα όλα τα ρολόγια αυτά που μετράνε του χρόνου. Θα κάτσει ο αστυνομικό και θα μετράει και θα κοιτάει διεύθυνση κατοικία και πώ θα βάλει. Θα, έχει την Πιάσε τη μία άκρη, θα βγάλει <laughs> την κορδέλα. Την <laughs> κορδέλα. Και θα εγώ Λοιπόν, ένα αυτό ναι, που δημιουργεί ένα θέμα. κομικές έτσι τέτοιες, μακάρι να Κομικές. Είναι. Από την αρχή είναι κομικά. Είναι έτσι, τα, έτσι. τα πιο ηλίθια έξυπνα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ever. Σήμερα το πρωί και μόνο που ονομάστηκαν έξυπνα. Ναι, Ξεκινάμε ναι, αυτό. <laughs> από αυτό. Από τα Ανατολικά. Ανακοίνωνε... Ποιο ονομάστηκαν έξυπνα και, <laughs> και ποιοι ήταν εκείνα. Και ποιοι τα ανακοίνωσαν. πρώτο πλάνο τον Κικίλια. Βγαίνει και σήμερα το πρωί... Ναι, προφανώ. Βγαίνει σήμερα το πρωί ο κ. Χωρνόπουλο, εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομία, να εξειδικεύσει. Αυτό που έχω μάθει όλου του μπάτσου πια. Α, τον ξέρουμε τον Χρονόπουλο Ξέρουμε τον Μπαλάσκα, ξέρουμε, ξέρουμε τον άλλον του Στράγκη. Πρόσεξε του συνδικαλιστέ μπάτσου. Τον κύριο Χρονόπουλο, που είναι εκπρόσωπο αστυνομία, και όλου του άλλου που είναι στα ΜΑΤ με τα φασιστικά σύμβολα που έχουν στα... στι στολέ του. δεν και Δεν του ξέρουμε μόνο με αυτού, αλλά του ξέρουμε να του ξεχωρίζουμε από το σύμβολο. Το σύμβολο είναι κάτι είναι καφέ, κάτι είναι είναι κάτι τέτοιο. Για να μπορεί να ξεχωρίσει μια δημιουργία από την άλλη. Ο κύριο Χρονόπουλο, λοιπόν, βγαίνει να εξειδικεύσει αυτό με τα δύο χιλιόμετρα Α, και Για ακριβώς, να καταλάβουμε τι γίνεται καταλάβουμε... τώρα, στις τώρα, στις τώρα. Ε, από εκεί και πέρα θεωρώ, ε, θεωρούμε κύριε Βαβαδάκη ότι ε, τα δύο χιλιόμετρα δεν έχουν να κάνουν με το όριο στους Δήμους η, η μετακίνησή μας μέσα στους Δήμους ε, θα επιτρέπεται Ελέφερα. προφανώς έτσι ακριβώς ανεξαρτήτως χιλιόμετρων ανεξαρτήτως χιλιόμετρικών αποστάσεων εάν είναι εκτός Δήμου είναι τα δύο χιλιόμετρα Λοιπόν Εντό Δημού, νεότερη ενημέρωση. Mm. Κυκλοφορούμε ελεύθερα, παιδιά. Με αυτοκίνητο, με τα πόδια, με ποδήλατο, με πατίνι, με άλογο. Για το, για το δύο. Δεν προβλέπεται με άλογο. Για το δύο. Για σούπερ μάρκετ. Ναι. Τι δεν προβλέπεται. Αν ο άλλο άλογο, ναι. δεν προβλέπεται. <laughs> Τι εννοεί. Ωραία. Σύμφωνα με αυτά που είπε. Γιατί άλλο είπε ο άλλο λέει ο Χρονόπουλο. Αλλά έχουμε την εξειδίκευση φρέσκο Αυτό πρωινό. Αυτό όχι. Ταξικό. Είναι κάποιοι Δήμοι που είναι μεγάλοι. Πήγει στο Περιστέρι. Περιστέρι, η γλυφάδα έχει πάει. Ε, Εν πάση περιπτώσει, ωραία. Ε, πο, πο, πο, πολλά πουλόβερ στον ναι, ναι, ελεμό. Δεν, και δεν το ξέρω. Ναι. Δηλαδή, τσαρτίζομαι. Εντό Δήμου λοιπόν ελεύθερα. Ναι, πάμε παντού. Ναι, δηλαδή στο Μπορώ να πάω στο σύνορο ηλιούπολη αργυρούπολης Γιατί στην Αργυρούπολη, στο ελληνικό, έχει ένα μεγάλο σούπερ -μάρκετ, που Δεν το έχουμε εμείς στην Ηλιούπολη. Και από ναι. εκεί, ναι. εγώ παίρνω κάτι που δεν το βρίσκω στο μικρό σούπερ μάρκετ. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδε έχουν κάποια πράγματα, το ξέρουμε όλοι. Έχουν βοηθήματα σεξουαλικά τα μεγάλα. Τι δεν βρίσκεις τα μικρά. Αυτό το βρίσκει. <laughs> Αυτό το έχουν και, και τη γειτονιά σου, η Εύγα. Το, το βρίσκει, ναι. Λέμε να πάρουμε για την Εύγα. Στην ναι. Εύγα λίμον. Ναι. μόνο. Στην Εύγα, να δει. <laughs> <laughs> πάω εγώ λοιπόν, εντό Δήμου Ηλιούπολη κινούμε άνετα. Ναι, έτσι λέει εδώ oh, η ενημέρωση. Πάντου, πάντου πας, πάντου πας. Και από τα σύνορα Ηλιούπολη. Δεν είπε σύνορο. Λέει εκτό δήμου, δήμου, άρα έστω, από τα ναι. σύνορα Ηλιούπολη-Αργυρούπολη μετράμε από εκεί τα 2 χιλιόμετρα. Δηλαδή, εσύ θα πάω τώρα στην ταμπέλα τη Ηλιούπολη. Μπλέκε, καλώ ήρθατε στο Δήμο Ηλιούπολη. Μυρενίζω το κοντέλο. Μυρενεί και αρχίζει και κάνει μεγάλα βήματα που είναι ένα μέτρο Ο Το καθένα. έχω μετρήσει, είναι από τα σύνορα είναι 2 χιλιόμετρα. Βλαμένο. Εσύ πώ το έχει μετρήσει με την κορδέλα. Όχι, θα κάνω. Σαν αυτά. το, το πιάξω. Έβαλα το GPS μου, ωραία. Ah. Έβαλα, έβαλα αυτό που λέγανε χθε. Άρα εγώ, αν από το σπίτι μου είναι 4 χιλιόμετρα. Αλλά από τα σύνορα Ηλιούπολη-Αργυρούπολη είναι 2 χιλιόμετρα. Είμαι εντό. Ο Αυτό Κύριε Μπάτσεκ, λοιπόν, κοιτάξτε, κάτω από κάτω. Έχω το σχέδιο μπράβο. πόλεως. Αυτό, αυτό, λοιπόν, <laughs> που λέει. Ο δορυφόρο δείχνει όπω βλέπετε. Εκεί στην ταράτσα είμαστε. Έχετε εγώ. δει ταινίε. Βλέπετε κάτι γκλάσσα. Από το Hollywood που κάνει και zoom. Λοιπόν, κάνουμε zoom. Είμαστε εδώ. Το σύνολο. Όχι, έχει το ανθρωπάκι να το τραβήξει, να το πα εκεί. Τι βλάκια οι αυτέ που μα λένε από χτε. Τι είναι αυτά που λένε. Εγώ προτείνω όλοι να πάμε στα όρια των Δήμων και <laughs> να προσπαθήσουμε ανάποδα να κάνουμε οι στα σύνορα. Όχι πια σύνορα υπήρχαν κάποτε το αίτημα, τώρα βάλανε σύνορα και στου Δήμου και στι καρδιέ μα. Αποστόλη. Μα είναι η αγάπη, δεν γνωρίζει. Το έχει πει ο Χατζή. Πόσο αγαπώ, πόσο αγαπώ. Ωραία, μην το ακούσουμε όλο. του χαρδαλιά είναι όλα αυτά και του Χρονόπουλου, δεν ξέρω τι να πει. Υπάρχει επιστημονική ομάδα, τι βλακίε τώρα. Κατάλαβαν ότι το χθεσινό δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Τι θα πει εντό Δήμου και ποιο αστυνόμο θα. Σου λέει ότι δεν έχει κοντά στο σπίτι σου κάτι, άμα είσαι στο όριο του είναι κάτι δήμει. Που είναι, η, η Βόρεια Αβία είναι ένας δήμος. Ολόκληρος. Η Βόρεια Αβία είναι δήμος. Ό, όλοι, όλοι είναι ε, δήμον, δήμον, είναι δήμο, η Εστία. Η Εστία είναι Δυψός. Ναι, η επαρχία, ναι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Όχι, ειστιαί, ναι, ο δήμος, ναι, το έχει, η Εστία είναι Δυψός, όχι είναι μεγάλος δήμος. Η επαρχιακή δήμη είναι τεράστια, χανείς, Που και πάλι μπορεί να μην έχει σούπερ μάρκετ Καπορεί να μην έχει. Ναι, τι κάνεις; Εσχیه για όλη την Ελλάδα αυτό; Ναι. Στα κατσικοχωρία πραγματικά δεν יש τα θήχια. Μα το ξέρω. 2 χιλιόμετρα. Πια δύο, τα 22. Δεν έχει, ξύναμε. Ε. Όλο το δήμο έχει. Παças. Στην επαρχία αυτά δεν ισχύουν. Όποιος, ε, δε, δε, δε, αν ήσουν σοβαρός, σαν δεν είναι σοβαρό, σαν χαρταλιά, δεν ανακοινώσει αυτό με τα δύο χιλιόμετρα. Αν δεν, δεν μπορεί να, να ισχύσει. Σοβαρό, λέω. Ανακοινώνει με ύφο, με yeah. ύφος, ε, και τσαμπουκάκι και τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα στο 4, Στον κωδικό 4 που είναι η παροχή βοήθειας σε άτομο που χρήζει Βοηθεία και ανάγκη. Μπορεί να έχει καύ... Άκου. κάψες κάψε. Άκου, τι θα γίνει. Όχι. Είναι μια ανάγκη η κάψα. Δεν... Πάμε να σβήσω την κάψα είναι. του συντρόφου μου. Δεν, δεν ορίζουμε αυτό ανάγκη. Δεν είναι η κάψα ανάγκη. Εμεί οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι. Είσαι και ο με κούγιας. τον ορισμό, ακούγεται. <laughs> αυτό που άκουσε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πώς, τι είπε για τον κωδικό 4. Επίση, στην περίπτωση τη μετακίνηση για παροχή βοήθεια, κωδικό 4, τα ελεκτικά όργανα από αύριο. εντέλονται να ζητάνε επιπλέον οι κατά τον έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του SMS. Εκεί θα γελάσει κάθε επικραμμένος. Έχεις μία θεία στην Καλυθέα. Και ξεκινάς να πας Κυριακή Μεσημέρι να φάτε. Που αυτό είναι, είναι αυτό ανάγκη. Ναι, αυτό είναι ανάγκη. Ε, αυτέ είναι οι συνθήκε. Για μια θία που εδώ. μένει μόνη ναι. Μια θεία που μένει μόνη μπορεί να έχει και περισσότερη βοήθεια. Ένας θείος, κάτι, να η ναι, μητέρα, ένα θείο, κάτι. Οτιδήποτε, να σε δει, παιδάκι, να σε δει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να δει. Μπήκε κάποιο στο σπίτι, χτύπησε, μίλησε. Είδα έναν άνθρωπο. Θα το συζητήσουμε. Με τον Πώ θα αποδειχθεί λοιπόν Καλησπέρα. τώρα αυτό. Πώ θα αποδειχθεί ότι πά τη θεία στην καλυθέα. Πε μου. Θα την πάρει βιντοκλίση. Όλοι oh, <laughs> πεθαίνω, άνθρωπο πεθαίνω. <laughs> να δω κάτι, το χάρο, έναν αντίλτο κάτι. <laughs> λοιπόν, πώ θα γίνει, πώ θα αποδείξει στον αστυνόμο ότι πα σε πρόσωπο που. Πώ θα αποδείξει, που λέει εδώ θα γίνει. Να έρθει μαζί μα ο αστυνόμο. Ελάτε, να σα στρατάρουμε κάτι, Ωραία, να σα περάσουμε λοιπόν. και έναν κρύο. Α, ησυχτήρια από το θεία, ανάγκη. ανάγκη Θεία, μαγείρεψε για τέσσερι. Τι τέσσερι, πώ συμπαθάτε. Φέρνω και αφήνε. τα παιδιά, όλοι, το περιπολικό. Όχι, θα, ε, θα ε, έρθει. Ό, θα έρθει όλοι. Θα, θα, πάμε όλο, τέτοιο, θα πάμε όλοι, θα στρώσει τραπεζομάτιλα. Τραπεζο, <laughs> ο μπάτσο θα ταξιδέψει με το τέσσερα, όμω πώ θα έρθει μέχρι εκεί. Ο μπάτσο μπορεί να είναι ελεύθερο. Χαζά είναι αυτά, πολύ χαζά <laughs> Και έρχονται <laughs> σε μια στιγμή που δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη Ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στους επιστήμονες Ούτε στους αυτούς μας Έχει υπάρχει τεράστια κούραση Και έρχονται και αυτοί από πάνω με το ύφο ότι σώζουν ζωέ και ανακοίνωσαν αυτά τι λυθιότητε. Που βάζουν λογτάν στο, στο lockdown. για να κρατήσουν Του λογτέ από εδώ. Lockdown, το τελευταίο μίλητα με αυτό που δεν κάθεται κανένα. Που δεν θα είχαμε καν κανένα δεύτερο μέτρα. lockdown, όπω μα έχει πει ο Πρωθυπουργό τον Ιούνιο. Και καλό είναι ασφαλέστερο να το Να δεχτούμε τη ΣΤΟΥ ή τα τέτοια. Να κάνουμε τα χατρίδια τη ΣΤΟΥ για τον τουρισμό. Έρχονται τουρίστε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έρχονται τουρίστε. Η Κρήτη έχει δει τι ξεσπάσματα είχε χθε του Βρετανικού. Του βρετανικού το τη μετάλλα... μετάλλαξη, τη βρετανική. Έχει βρετανούς τουρίστε η Κρήτη, αυτή έχει, τη στιγμή δεν έχει. Δεν έχει, έχει. έχει μάλια, Και στα μάλια. Και γιατί έχει βρετανική μετάλλαξη, Ο τουρισμός Γιατί στον τουρισμό. Ανοίξαν έτσι. Πάνε. έτσι. Πάνε. Και την ίδια ώρα πλέον αυτέ οι βλακίε, τα τρένα, τα λεωφορεία είναι κανονικά, γεμάτα φούρνα. Το επόμενο. Να μην πάρουμε το. Το επόμενο Το επόμενο δεν είναι. Προφανώ είναι. Έρχαν 20 λεπτά που έρχονται. που σε όλους τους χώρους δουλειάς, μεγάλα εργοστάσια, χτες στη Λάρισα βγήκαν έξω, 800. 800. στο Δήμο και άλλοι τόσοι. Στη σεναν... Λάρισα δεν κολλάει, γιατί πάνε, τα μέτρα πάνε από το Σάββατο. Άρα, παιχτώ, υπάρχει ανοσία στην Αγέλη <laughs> Ναι, ναι. Θέλω να πω: ενώ δεν κάνουν τίποτα για όλα αυτά που είναι πολύ βασικά και πολύ σημαντικά και έτσι έχει διασπαρεί ο ιό. Με τα δικά του μέτρα, π.χ., βλέπει Σαββατοκύριακο 6 ή και 7 το απόγευμα γίνονται χειρότερα τα πράγματα και βιώνουν και λένε: Τώρα θα μετράει ο αστυνομικό τα χιλιόμετρα που έχω πάει, που έχω κάτσει. Και να τσεκάρει αν πάω στη μάνα μου ή όχι. Μα είναι, εντάξει, οκ, okay. έχει καταλάβει ο καθένα τι γίνεται. Γενικώ οι, οι, οι Έλληνε παρόλα αυτά είναι υπεύθυνοι Μα σε αυτά. αυτό. Σου ζητάει να είσαι σοβαρός, σου λέει ατομική ευθύνη, να είσαι υπεύθυνο, σοβαρός και να σοβαρή ήδη. Έτσι γίνεται πάντα. Και, και η, τα μέτρα, η, η, έτσι γίνεται πάντα, πάντα. έχουν όπως. κυβερνήσει μέχρι τώρα πριονίζουν τα πόδια του εθνικού συστήματος υγείας και ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα. Μα επιτάξαμε τα νοσοκομεία χθες, δεν... δεν ξέρω αν άκουσες. Τι το επιτάξαμε Όλοι όσοι στη... κυβερνούσαν Βρίζανε τη δημόσια υγεία Και τώρα έρχονται να βασιστούν στη δημόσια υγεία Και ευτυχώ που τόσα χρόνια ήταν οι γιατροί και οι νοσηλευτές Που στηρίξαν τη δημόσια υγεία Που όταν να κινητοποιηθούν Και να, κάνουν, να διατυπώσουν ένα αίτημα Βγαίναν όλοι και λέγανε τον καφέ μου δεν μπορώ να το πιω Και οι συνδικαλιστές και τα λαμόγια Οι νοσηλευτές που κάνουν όλα απεργίες Και δεν θέλουν τίποτα άλλο οι ίδιοι τώρα Σε αυτό τώρα που, για τα νοσοκομεία που το είπε και η Κίλιαν, ότι το Τάδινο θα κάνει π.χ. τον Τινάν θα έχει όλα τα ναι. καρδιολογικά για να είναι ελεύθερο ο Ευαγγελισμό π.χ. Δεν είπε πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Γιατί τα επιτάξανε, ή ήταν πλώ ένα σκασμό λεφτά όπω και την προηγούμενη περίοδο, Κανονική έκανε. επίταξη δεν έχει γίνει. Προφανώ δεν όπως γίνει. θα έπρεπε σε τέτοιε κρίσει, επιτάσει χωρί συζήτηση, χωρί λεφτά, λεφτά τον ιδιωτικό τομέα. Και τα ιατρία και τα νοσοκομεία και τι κλίνε. Δεν το συζητάμε. Είναι θέμα υγεία, όχι όπω στη Θεσσαλονίκη που πήρε εκεί δύο κλινικές και του έδωσε ότι του έδωσε. Αυτά δεν τα Ένα σοβαρό κράτο που ενδιαφέρεται για την υγεία του πολίτη και όχι για την επικοινωνιακή τη δική του τακτική και πολιτική ανέληξη. Δεν τα συζητάει όλα αυτά. Τα εφαρμόζει κατευθείαν χωρί συζήτηση. Και κάθονται, αυτό, αλλού, όχι και εδώ. αυτό κάθονται και μετράνε, πλησιάζει μέσα Μαρτίου. Φτάσαμε την καθαρινή Δευτέρα και λέει ότι σπάμε το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εμβολίων. Όρσε! Που θα είχαμε, που θα είχαμε δύο εκατομμύρια δύο, μέχρι το Γενάρη. Δύο 250... Γενάρη Το μήνα. Το μήνα. Το μήνα, μήνα, μήνα. ο ίδιος. Ναι. Ο Κικίλιας Και το λένε το και τα χάπατα οι δημοσιογράφοι ότι σπάσαμε ποιο φράγμα. Ποιος έβαλε φράγμα ένα εκατομύριο. Ή που λέγανε, σπάσαμε το φράγμα των τριών Έβαλε κάποιο φράγμα γι' αυτό. Όχι, δεν μπαίνει. Είναι μια στάνταρτ, έτσι. Λένε μια καραμέλα, μια Ναι, Δεν πειράζει. Μπαίνει. Λοιπόν, οπότε σπάει το φράγμα. Τι έγινε με που Έχουμε ένα εκατομμύριο εμβολιασμένου. Να πάμε σε κάτι που μα ενώνει. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια Μας μα. Βάζω στον προκτόμο σου Όχι, όχι. Μα ενώνει. Έχουμε. Βάζω στον προκτόμο σου Όχι. όχι. Έχουμε γενέθλια. Ο ηγέτη μα έχει γενέθλια. Του έχουμε εδώ να του ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να πάνε. Happy Birthday you. Χρόνια μας πολλά. Στο καίσινε το παιδί, κόπανος είναι Happy Birthday to you. Προσθυπροχώσει αναστείνεμε τσοτάγισ. Καλά που ταν αυτός ο άνθρωπος ξεσωτήκαμε. Happy Birthday, Happy Birthday. Χρόνια πολλά. Σε φιλάστουμε για όσα κάναμε για την Ελλάδα. Happy Birthday. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλάράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Happy birthday to you. Σκατά να πιάνεις χρυσάθ να γίνεται ρε μαλάκανε. Happy birthday to you. Τα ζώα γιορτάζουν. Happy birthday, happy birthday. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Happy birthday to you. Yes, please go on. Happy birthday. to you Αγαπημένε μου <μουσ> Happy birthday to you Φίλες και φίλοι νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα καλός Happy birthday, happy birthday Θα το κάψουμε από ψική στέφανη Ναι θα το κάψουμε Happy birthday to you Πολύ μεγαλός σύσμος τώρα μόλις, Χριστέ μου. Happy birthday to you Κάξαμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δυνατός Χρώμους και φόβους Έπισαν όλα τα πράγματα κάτω Κεραμίδια από το σπίτι, yeah. τα όλα Χρόνια πολλά καλά γαμπίσα Πρόνια πολλά, πρόνια σε όλους και βαθιά, όπω είπε ο Πρωθυπουργό, η τελευταία ευχή μαζί με τον πρώτο του Πρωθυπουργού. Σήμερα στην Τσικλοπέμπτη, ένα παϊδάκι θα το φάτε και θα πιείτε ένα ποτήρι στην υγεία του Πρωθυπουργού μα. Αυτό. Πάμε Αυτό. σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ είναι Ελληνοφρένια. τις α... πέμπτες που δεν το έχουμε πει. Πολλές Πέμπτες νομίζω. Τις πέ... Εντάξει το, το σκάρκα και πέμπτες ο Ακροατής <σκάρτα> να πει ποιες μέρα Α τη Πέμπτης. Μην τα θέλουν όλα έτοιμα. Όχι. Εντάξει ας δώσουμε την προ... κοινωνία Λέβαια. Μπήκανε στο σπίτι του Λιγνάδη. Χθες πήραν το κινητό και τον υπολογιστή. Τώρα κιόλα, ρε παιδί μου. Ε... Άσε λίγο να κάτσεις το θέμα. Ε, ναι, α... Και δηλαδή και τότε δεν, μέρα... δεν προλαβαίνει και ένα άνθρωπο μετά από τόσο γρήγορα να κρύψει κάτι. Ναι, ένα να, μήνα να, μήνα... Να, ναι να κρύψει. Να αποκρύψει, να πετάξει έναν υπολογιστή, Μετά από, σπίτι, μετά από κάπου, τόσο καιρό θα είχε τον, τον υπολογιστή τοποθετημένο στο γραφείο να του περιμένει, το κινητό κανονικά. Ναι, δεν θα είχε μπει κάποιο μέσα. Όχι, Οι γάτε τόσο... θα περιμένανε να κινηθεί τα ίση. Τίποτα. ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο στην αστυνομία, στι αρχέ που λειτουργήσαν τόσο γρήγορα. Ένα έχουν να λειτουργήσουν από το. Από τον Χρήστο Παπά, που τον γνωρίζω. Στα πέντε μέτρα που ήταν. 130 μέρε, πώ είναι ο Παπάς Δεν μετράω, αλλά θυμάμαι ότι ήταν στα πέντε μέτρα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Α, είχε τώρα το φυλάσανε. Ο Πολίτη μέσα, χαμό. Ναι, αυτό ακριβώ. Πάμε τώρα σε άλλα. Χτε ο ΣΕΒ έκανε μια εκδήλωση εκεί για τι καινοτομίε. Για την καινοτομία, μάλλον. Όχι τι καινοτομίε, την καινοτομία. Τρει τέτοιε πέρυγε, όσο. Εντάξει, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, όλα αυτά είναι σύγχρονα. Γινέται πέφτει χιόνι και τα κλαδιά πάνε και πέφτουν πάνω στα δέντρα και δεν ξέρουν ποιος κόβει τα κλαδιά αλλά και νοτομία πρέπει να τη δούμε, επιχειρηματικότητα κτλ. Και μιλάει ο κ. Μητσοτάκης στην Αγγλική από πάνω... Είναι ναι, ναι. Είναι. από πάνω υπάρχει μετάφραση ναι. ακούσουμε τη μεταφράστρια και μιλάει για Η φύση. Τη εργασία αλλάζει. Και εδώ έχουμε ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα που συνδυάζει την ποιότητα ζωή, που είναι πάρα πολύ σημαντική και αναδεικνύεται σε μείζονα θέμα. Εξαιρετική συνδεσιμότητα. Είμαστε μία από τι πρώτε χώρε που λανσάρει τι δημοπρασίε 5G. Να μείνουμε σε αυτό που είπε ο κ. Κωνσταντάκη και το είπε και η μεταφράστη από πάνω. Εξαιρετική συνδεσιμότητα. Mm -hmm. Περνάνε τρία λεπτά. Εξασφαλίζοντα ότι οι επιχειρήσει αναπτύσσονται, έχει παγώσει η εικόνα και ο ήχο. Δυστυχώ, υπάρχει ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Θα περιμένουμε λίγο για να δούμε αν θα επιληθεί. Τρία λεπτά, Αμπέλα. Ναι, το 5G δεν είχε μπει καλά. Ναι, ήθελε restart. Ήθελε το 6G. Ήθελε, ναι, κάτι. το λίγο από το καλώδιο. Δέκα δευτερόλεπτα θέλει και μετά δουλεύει. Μπρίζα, ναι. το πολύ μπρίζα. Το Πολύμπριζο έχει ένα θέμα εκεί για τη συνδεσιμότητα. Εντάξει, δεν είναι, φτιάχνονται αυτά. Συμβαίνουν και στι πιο σύγχρονε χώρε αυτά. Δεν είναι, αυτά. Δεν είναι το θέμα. δεν θα... Θα... είμαστε και τι πιο. Αλλά Πώ δεν είμαστε. Η Ελλάδα που μιλάνε όλοι για την Ελλάδα και μα αντιγράφουν. Μιλάνε, γιατί είμαστε καλό παράδειγμα Στην οικονομική κρίση. Θα, θα γίνει πανικό το καλοκαίρι, κλείστε ξενοδοχεία, δεν θα βρει να κάτσει. Σκαμπό. σκαμπό. Δεν θα σκαμπό. έχει πει ο Άδωνο Δεν θα βρει. Δεν ούτε σκαμπό να κάτσει ένα από τα τέσσερι. <laughs> λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε στην Κύπρο λοιπόν Α, τι έχουμε Στην Κύπρο έχουμε το με τραγούδι του Σατανά Του Σατανά, το Ελτιάπλου, τι είμαστε Λέγεται το τραγούδι, Για το τραγούδι. Δεν ξέρω, δεν έχουμε ασχοληθεί καν με το τραγούδι Α. Γιατί είναι τόσα τα υπόλοιπα που έχει ένα ενδιαφέρον Το τραγούδι αυτό έχει ξεσηκώσει σ' άλλο κάτω στην Κύπρο. Γιατί, είναι για το γιατί να μην είναι στην Ελλάδα αυτό, Πόσο θα το χαίρετε. Να βγουν οι μακεδονομάχοι που τρώνανε του βλάτια έξω από το... <συμπ> <συμπ> <συμπ> του πρόσφυγε. Να ψηφίζουν νά... οι ψηφίζουν... ελληνικοί. Με στο κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν στα... δεχόμαστε. Θα σταλεί τραγούδι, τα Χριστιανόπουλα να πάνε εκδρομή. Έτσι και ο Χριστιανόπουλα να πάνε Έτσι, έτσι κάνει και ο Χριστιανόπουλα Όχι μόνο. Τι είναι και ο Χριστιανοίδη δίπλα. Στην Κύπρο λοιπόν τι λέει ο λαό. Δυστυχώς αποτυχάνουμε συνεχώς Γιατί παραδείγματος χάρη να παρουσιαζόμαστε Στη Eurovision Με ξένη γλώσσα Μετά που κατάλαβα τα λόγια δεν μου άρεσε Πρέπει να φύγει Πεγίνεται Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί Ε είμαστε του διαβόλου Όλη μέρα να παρακαλούμε τον Θεό ε, Συγκυνητικά πράγματα ε, Απαράδεκτο Για να είμαι έτσι επίγης Απαράδεκτο τι, τι θέλετε να γίνει από εδώ και πέρα Αμήν το στήλωσή Αυτό είναι ντροπή για τον τόπο. Να μην το στείλω. Γιατί το στείλωση. Το στείλωση. Το στείλωσε γιατί σέντρογε το κόλλο σου να γίνει χαμό στη Μεγαλόνισσα. Στη Μεγαλόνισσα και έχει διχαστεί και ο κυπριακό λαό. Ε, βέβαια τώρα. Τα έχουν όλα λιμένα εκεί. Δεν ασχολούνται με το τραγούδι τη Γυροβίζα. Πόσα κρούσματα έχει στην Κύπρο. Δεν ξέρω πώ πάει. Μια χαρά πάνε. Δεν ασχολούνται με αυτά, μάλλον. Όχι, ούτε το διάβλο. Λιγνάδι δεν έχει στην Κύπρο. Όχι. Με τι ασχολούνται αυτοί. Δεν έχει, δεν έχουν, έχουν, αυτά είναι τα θέματα που έχουν Και βγαίνει σε όλο αυτό τον δημόσιο διάλογο στην Κύπρο Να το και ο Μητροπολίτης Μόρφου αγαπημένο μα μας εδώ Ο οποίος λέει για το τραγούδι του Σατανά Οι περισσότεροι των Ευρωπαίων σήμερα κυβερνούν Με ως δυνάμει, δυνάμεις, δαιμονικές δυνάμεις Πρώτα υποτάχτηκαν εκείνοι σε σατανολατρίες και μυστικέ τελετές και τώρα θέλουν να μας υποτάξουν ήπουλα ήπουλα και εμά. και να μας παρουσιάσουν το δέμονα ότι είναι κάτι καλό που να τον αγαπήσουμε και αυτό μέχρι και τραγούδι του εκάμαν τώρα και ποιο νησί και ποια χώρα θα στείλει στη Eurovision τραγούδι όχι για το Χριστόν, όχι για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ε, που και αυτός είναι κομμάτι τη ζωή μα. Όχι για τον έρωτα της αυτοδίτη, που κι αυτός είναι κομμάτι της ζωής μας. Ο Θεός έβαλε την ερωτική διάθεση στον άνθρωπο. Όχι, να ερωτευτούμε τον να λέει. Να δώσουμε την καρδιά μας, έτσι λέει το τραγούδι, Στο δαίμονα. Και αυτόν το τραγούδι, οι φωστήρες του Ρίκ, που τους διόρισαν η κυβέρνηση, αυτόν επέλεξαν για να εκπροσωπήσει πια την ίσον τον Αγίο. Πολύ καλά τα λέει εδώ Μητροπολίτη. Γιατί λέει θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα τραγούδι για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Γιατί δεν γράφουνε. Πώ στείλαμε τέτοιο, το Σοκράτη. Τέτοια τραγούδια κάποτε. δεν γράφουνε σήμερα. Το Σοκράτη, πώ τον είχαμε. Τον Σούπερ Μπράβο. Ε. Ε, και αποκάλυψε εδώ ότι όλη η Ευρώπη είναι εωσφορική Α. και όλα γίνονται για το δίμονα. Ο οποίο δίμονα. Όπω αποκάλυψε ο Μητροπολίτη στη συνέχεια του κηρύγματο, γιατί αυτά τα λέει σε κόσμο: κλαίνει και κάτι μωράκι από κάτω. Και τι θα ήταν το μωράκι. Ο Δέμονα έχει συνομιλήσει με τον Άγιο Μητροπολίτη. Τον ίδιο? Τον ίδιο. Ωπα. Το αποκάλυψε ο ίδιο. Με έχει χειρόγραφα βελόπουλο και level ο Μητροπολίτη. Αυτό πουλάει και χάπια σαν τον Βελόπουλο. Όχι, όχι, είναι άλλο level. Μιλάμε με τον Δέμονα. Ενώ, ξέρ, ενώ ξέρει ο δαίμονα ότι ο Μητροπολίτη είναι του Θεού, ναι. πάει και πιάνει κουβέντα και του λέει. Έχει ακριβώς... συνδεσιμότητα καλή. Πού μιλάτε, Εκεί έχει συνδεσιμότητα. Στο WhatsApp, στα Viper. θα ακούσουμε πώ περιγράφει τη συνομιλία. Δεν είχα σκοπό να κάνω αυτόν τον κήρυγμα, σας το λέω. Όχι γιατί φοβήθηκα τα προστήματα. Πρέπει να μιλήσουν και άλλοι επίσκοποι. Ε, τα πω όλα εγώ. Α πούν και άλλοι. Μερικά. Αλλά επειδή φοβάμαι αυτήν τη σιωπή των τελευταίων χρόνων. Είπα να πω αυτά τα λίγα και αν είπα παραπάνω ξέρετε γιατί τελειώνω τώρα. Γιατί αποκάλυψεν τα σχέδια του σε μέναν των Ελληνών ο ίδιος ο δαίμονας. Κουβέντα είχανε, oh. μιλήσανε. Oh, yeah. Χαμένοι ήτανε, του λέει που χάθηκε στον καιρό. Oh, yeah. <laughs> είναι. Έτσι είπαμε. Μιλάει με το δαίμονα. Πάντοτε τον εκτιμούσαμε αυτόν τον Μητροπολίτη Μα το που είπε αυτό οκτώ, κλίμακες παραπάνω Και δεν μιλάει μόνο με το δαίμονα Ο ίδιος όπως ακούσαμε ε, ε, Υπάρχει ένας δαιμονισμένος Γιατί υπάρχουν και δαιμονισμένοι άνθρωποι όπως όλοι ξέρουμε Και έχουμε δει δίκολα μας εντάξει, ε, Έχει πιάσει κουβέντα με τον δαιμονισμένο άνθρωπο Οπα. Που του είπε και ο άλλος άνθρωπος ναι. Που και εκείνο είχε μιλήσει με τον Δαίμονα, είναι παρεάκριβο. Ο, ο, ο, ο Δαίμονα είναι, είναι υπεραστικό. Τι χρέωση έχει η κυβέρνηση. Μπορεί να είναι ελληνική. Δεν πάει στην α, Κύπρο. Τοπικό. Πάει εκεί τώρα γιατί έχει κάνει το τραγούδι του ο Και πάει να φάει όλη την κυροβίζων. Και εγώ προτείνω να μην δώσουμε δωδεκάρι το οποίο μπαλούν στα δώρα. Γιατί σε τραγούδι σατανικό δεν θα ψηφίσει Τι λύσει οι δαίμονε ή τι ήταν αυτό παλιά. Μην ξύνει πληγέ αυτό. <χει> να ορίστε. Δεν έχουμε Θα ακούσουμε τώρα τη συνομιλία του άλλου Κύπριου. Δαιμονισμένου yeah. Περιγράφει ο Μητροπολίτης Τι του είπε ένας Κύπριος δαιμονισμένος Α, Που παραμένε. είχε μιλήσει με το Δέμονα. Ξέρετε και στις μέρες μα υπάρχουν άνθρωποι Που για κάποιους λόγους Δεν του παρόντος Υπετάγησαν και σωματικά από τους δαίμονες Δεν είναι δύσκολο ο άνθρωπος να δαιμονιστεί Ένας τέτοιο νεαρός Κύπριος ήρθε κοντά μας, τον έστειλαν κάτι Αγιορείτε πατέρες Πριν Για να ελευθερωθεί. Ακούσουμε τι είπε ο δαίμονας, αλλά ναι. ακούμε εδώ να το εκμηριωθεί ότι ε, ο του τον έστειλαν τον, τον Δαμονισμένο στον συγκεκριμένο Μετροπολίτη. αυτές οι φάρσει που κάνουν σε σένα. Παίρνει κάποιο και λέει: Θα σε πάρει ένα φίλο και, ναι, ναι, και τάνε, θα κάνει το δαιμονισμένο. Ήταν <laughs> <Είδαν> το δαιμονισμένο <laughs> και Πήγαινε στο μόρφου και πιάσαν την κουβέντα. Και θα ακούσουμε τώρα τι του είπε ο για το Δαμονά. Προχτέ πήγα στην πάθο να προσκυνήσω τον Άγιο Νεόφητο και μου περιέγραψε όλο το ταξίδι που έκανα. Ποιου είδα, με ποιου έφαγα, ότι ακόμα και σε έναν τσαμί που πήγα να φωτογραφήσω τον Τρούλο, του έλεγε ο Σαντανάστη, τι γυρίζει, Περιόδεσπο τη, του λέει, να πηγαίνει μέσα στα τσαμιά. Τα τσαμιά δικά μου, Ρεραλή, του. Εν τωρι τό, φτάνουν οι εκκλησίε. Και του λέω, Για να δω, Ιαμπράγματι είναι δαιμονισμένο. Και ότι έχουμε και ψυχασθένει. Πρέπει να το διακρίνουμε. Του λέω, Ρότα τον πού έπηγα το απόγευμα. Δεν μπορώ να το πω, του λέει, Είναι πολύ δυνατό αυτό. Ρότα τον που επήγα το απόγευμα και είπε: Επίεσε το φίλο του το φίτο. Επήγα στον Άγιο Νεόφιτο και έκαμα εσπερινόν, μαζί με το τον Διάκωνο τον Φίλων και τον Γιώργο εδώ που ψάχνει σήμερα δεξιά. Ε, άρα τα πνεύματα βλέπουν και τα καλά μας και τα κακά μας. Ε, δεν είναι λόγια του αέρα που σας λέω. Α, ο βέβαια, <laughs> <laughs> βέβαια. Ποιο το σκέφτηκε αυτό <laughs> Ακούσε όλη αυτή τη συγκλονιστική δίγηση okay. Ότι τώρα τι γίνεται Ρωτάει ο Μητροπολίτη στο δαιμονισμένο Κύπριο <laughs> Μίλησες με το δέμονα, Λέει ναι Αποδείξεις Καχάστα, και Με το δαίμονα και λέει, μίλαγε με τον Πογδάνο Όχι, όχι, όχι, όχι με το δαίμονα <laughs> Πήγες εκεί, έκανες εκεί, έκανες τα άλλα Και ω απόδειξη φέρνει τώρα Ο δαιμονισμένος Σύμφωνα πάντα με δίγηση του Μητροπολίτη. Ε, Τι ακριβώς έκανε στο φύτο. Στον Άγιο Νεόφυτο. Εσπερινό έχει... έκανε. Έχει χαϊδευτικό. Έχει... Να γυρνάει ο <laughs> Εσπερινό λίγο, έτσι. Έχει, έχει πάει τον Εσπερινό μόνος σου. Έχει χαϊδευτικό ο Άγιο εντωμεταξύ. Ο Νεόφυτο λέγεται φύτο. <laughs> φύτο. Ναι, δεν πάμε στον Άγιο Τζόνι. Λέμε τέτοια. Δεν το ε, πούμε, δεν το πούμε λέει, αυτό. Τον Άγιο Τζόνι που σκότωσε το δάχτυλο. Ναι, <laughs> ο Άγιο Τζόνι είναι αυτό. Και Γιώργη, ως απόδειξη Γιώργη, ο είναι ότι ο δαιμονισμένο του περιέγραψε το πρόγραμμά του στην πάθο. Του oh. αναλυτικά, πήγε εκεί, έκανε εκεί. Και όλα αυτά τα λέει ένα μόνο, τα λέει ο Δαιμονισμένο, τα λέει Μητροπολίτη. Ε, <Τι>, κυπατζίστρα, <Τι>, εννοώ, τέτοιο. Μπράβο στον Μητροπολίτη. Ο ό,τι πίνει. Τι, που έχει βοηθήσει. Ό,τι τον Ισπερινό. Δεν το κάνει μόνο τον Ισπερινό. Ναι, Ναι, Ναι, και μάλιστα ο Δαίμονα, σύμφωνα με μαρτυρία του Δαιμονισμένου που μα τη μεταφέρει ο Μητροπολίτη, έχει άριστη γνώμη για το Μητροπολίτη, γιατί είναι πολύ σκληρό. Ο Μητροπολίτη δεν είναι κανένα. Εύκολο. Εκεί τα βρίσκει δύσκολα ο Δύσκολα Εντάξει, οι δαίμονε έχουν και αυτέ τι δυσκολίε του. Ζορίζονται, ναι. Λοιπόν, να πω κάτι για την Ηλιούπολη που δεν είπαμε σήμερα. Υπάμαι για το σούπερ μάρκετ. Ναι, okay, θα πω κάτι πιο σημαντικό. Υπήρχε εκεί το ΙΚΑ. Υπάρχει το ΙΚΑ. Δεν υπάρχει γάλα γαϊδούρα στην Ηλιούπολη, πρέπει να πάμε στον δίπλανο Δήμο. Γάλα γαϊδούρα έχουμε στην Ιλιούπολη. Γάλα γαϊδούρα έχουμε στην Ιλιούπολη. Λοιπόν, ε, το ΙΚΑ θέλω να το κάνουν εμβολιαστικό κέντρο. Είναι το ΙΚΑ που πηγαίνουν, έχουμε ένα κτίριο μεγάλο τριόροφο, οικόπεδο από τα γνωστά, σε μια πλατεία από τι Αποφασίζει η κυβέρνηση. Ε, πλατεία παλαιών κανάρια. πατρών Γερμανού. Δίπλα, διπλανή πλατεία, στα 100 μέτρα, στα 500 μέτρα. Να το κάνει εμβολιαστικό κέντρο και να κλείσει όλα τα ιατρία. Σοφή ιδέα, σοφή κίνηση. Καταργούνται ορθοπαιδικοί, καταργούνται όλοι. Θυάζον. Ναι, και θα είναι μόνο εμβολιαστικό. Ενώ ένα τεράστιο κτίριο θα μπορούσε από τη μία πόρτα να γίνει και, και μακρό κτίριο Τη μία πόρτα να μπουν οι εμβολιασμένοι, όσοι είναι να κάνουν εμβόλιο. Από την άλλη, το καταργούν κινητοποίηση εκεί του κόσμου, παρατάξει φορεί, νικήσανε και βγαίνει ανακοίνηση. Τα καταφέραμε, κάναμε το πρώτο θετικό βήμα και συνεχίζουμε τον αγώνα. Όλα τα σωματεία εργαζομένων Δήμου Ιλιούπολη, εκπαιδευτικών και άλλοι, άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι, και κ.κ. Και, και, τελικά θα μείνουν. Έχουμε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα: ε, τα ιατρία και οι γιατροί θα μείνουν εκεί. Παθολόγο, ψυχία, του τα κτλ, κτλ. Δεν θα φύγουν τα ιατρία, θέλω να πω. Στο μικρό κλίμα, στη μικρή, στο μικρό μέγεθο. Κάθε αγώνα, κάθε αγώνα γιατί αναγκάστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει. By the way, ακόμη έχει κλαδιά πεταμένα στου δρόμου, δεν τα έχουν μαζέψει από την κακοκαιρία στην ηλίου Πολιτική. Μπορεί σε να Είναι το δήμο που είναι το υπερχοδέν. Του Δήμου, είναι Α, ξέρω. Δήμου. Αλλά έφερε ένα αποτέλεσμα όλο αυτό. Έχουμε διαφημίσεις Θε να πάμε να τι βάλουμε, να βάλουμε τι διαφημίσει και εδώ είμαστε. Δυο-τρει ακροατέ πουρτά από την αρχή τη εβδομάδα δεν έχουμε πει για τον το τον εύρητο λέγεται <laughs> Δεν έχουμε πει όλο αυτό που συνέβη στην Αργυρούπολη. Κοντά, εκεί, στα δύο χιλιόμετρα είναι μέσα. Αυτό είναι μέσα στα δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα ναι. από τα σύνορα, και για να πάει στο Spermarκι Σου λέγα περνά από το αυτό. Το περάσω από τον γράφτη όταν θα στο το Λοιπόν, βλέπεις. περίμενε Δε, Πολλοί ακροατές Και βλέπω επειδή βάζουμε διάφορα κείμενα Θεωρούν ότι επειδή έχει κάνει του ήρωες του 21 Μόλις δούμε εμείς του ήρωες του 21 Μας πιάνει κάτι και δεν θέλουμε του ήρωες του 21 κτλ, κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα Όπω και σε όλα τα θέματα, είναι... μερικά θέματα είναι πολύπλοκα. Το συγκεκριμένο δεν είναι πολύ. Καταρχά, μια χαρά του θέλουμε. Δεν έχουν κανένα θέμα με του Ιωσήφου. Έχουμε θέμα, προφανώ. Τώρα, με αυτού που ζωγραφίζουν φασιστικά αυτό. σύμβολα και μετά ζωγραφίζουν και τους του Ιωσήφου του 2021 για να ξεπληθούν και να κάνουν. και τα αγκαλιά και φιλιά θέμα. με το Δήμαρχο. Και, και με το Δήμαρχο, βέβαια. Ναι. Σαν να μην βλέπει ότι. σαν να δίνει τον Κασιδιάρη Πινέλο και να, βά... να φτιάξει ένα ωραίο εργοτέχνη κάπου και να λέμε Μα τι ωραίο, μπράβο αυτό που το έφτιαξε. Γιατί θα ξεχάσουμε και τα λέει Μα του κόσμου και άλλου τείχου. Και επίση και δεύτερον. Συγγνώμη όποιος έχει δει αυτά τα έργα αυτά είναι εκτρώματα Δεν είναι όμορφα Καλά, αλλά Είναι ύβρις για τους ήρωες του 21 Κάτι μουτσούνες που κρέμονται εκεί Κάτι φάτσες Εγώ θέλω να πάμε να τα καταστρέψουμε Αλλά δεν είναι και ωραία τέχνη αυτό Δεν, δεν τιμάει το, την πουμπουλίνα και τον κολοκοτρώνει αυτή η φάτσα Που είναι πάνω στον τοίχο Και καμαρώνει και ο δήμαρχος, το αρέσει, περνά και σε αρέσει αυτό το πράγμα. Και πήγε με την αστυνομία επίσημα εκεί να κάνει να, να βάψει εγώ το. Με μάσκα και, και... Χυτάσου, να ρίχ. γίνει όλο αυτό. Ε, άρα, ποιο φτιάχνει κάτι έχει μια σημασία και τι έχει φτιάξει πριν και τι έχει γράψει αυτό ο τύπο. Πάντως ο κολοκτρόνιση που πουλήναν όλοι αυτοί δεν είχαν ναζιστικά σύμβολα στα μπράτσα του. Απλά ε, να ενημερώσουμε. Καλά, δεν υπήρχαν τότε. Ναι, προφανώ αλλά... θέλω να πω. Δεν Ναι, επειδή έδωσαν ε, με άλλου όρου έναν αγώνα αγνό. Δεν θα είχαν τέτοιοι γιατί ο αγνό αγώνα και ο ναζισμό δεν ταιριάζουν μαζί, δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, κάπω έτσι τα είδαμε σήμερα. Ναι, βάλει ένα τραγούδι έτσι στην Κοπέμπτη σήμερα. Να σα αποχαιρετήσω να είμαι ο... Έξω... και γιορτή και μετά. Έξω δηλαδή μέχρι το μπαλκόνι ή μέχρι τα 2000 μετά. Δηλαδή, μπορεί να πάρει καλάμακια από το σπίτι ή να πα μέχρι το σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η τσίπρα για φέτο. Ναι, αυτό σε μόνο. Με τα μπουζούκια σα αφήνουμε λοιπόν. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε Το λαϊκό τσατσα. Γεια χαλά. Αν θε να νιώσει καινούργιε συγκινήσει, να μ' ακολουθήσει σε κέντρα λαϊκά. Θα δεις μου και άλλα πιο ωραία, βλέπει야 πιο σπουδαία από τα κοσμικά. Θα σε μπλεντήσω με, Ρωμαίικα, με και φτιαρωμέικα, με τσι φτε τέλεια σιγά και ζεμπέτικα. Και θα απολαύσει σε κολ παρεμπέτικα. Τσιλι και λαϊκό τσατσά. Θα ακούσει νότια να πέφτουν Θα δεις ριχού που θα ρέσει στο τύπο σου, καλά πολλά που δεν τα δε, δε στον ύπνο σου. Την αρετσίνα και λέει τσατσέ Α σε γλεντήσω με και φιαρούμε. Με έτσι ψετέλειας ήρθα και ζεμπέκικα Και θα απολαύσεις ακόμα παρεμπέτυχα Τι γιαρετσίνα και λέγκο τσατσά Θα ακούσεις νότες να πέφτουν τριγύρω σου Κάτις ρυθμούς που θα αρέσουν στον τύπο σου Κι πολλά που δεν τα δε στον ύπνο σου Τι γιαρετσίνα και λέγκο τσατσά Με κείτε κιάρωμένα, με τσιχτερένια συκάκια και ζεδέκικα, και θα πολέψεις σε κόλπα ρεβδετικά. Θυγαρετζίνα και λέγος ατζέντε. Θα ακούσεις νάπες να πευφτούν τριγύρω σου, θα δεις ρυθμούς που θαρείς στον τύπο σου, κι αλλά πολέπου δεν δεν στον ύπνο σου. και λέγος ατζέντε. Θυγαρετζίνα και λέγο Pillar, it's che a k